και αυτέ τα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτή το ζουρνά για να χορεύουν εμεί, καθώς και όποιος κοβό αυτές θέλουν. Όπως μας θυμάει και είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμό του ελληνικού λαού. Wie hij wilde Είναι ξεκάθαρο πια ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Όπως βλέπετε, οι τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τους υπαλλήλους. τους. Θα μένω στα λαγιώτης. Ναι. Στα τέσσερα, εσείς. Αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε συμφωνία, de kennis die dein schönen gang, alle abend brennt die, doch nicht vergat die lang. En sollte mir ein leid geschehen, der wird bei der Laterne steen, mit dir in die In een Raum auf der Erde zone Χαίρετε, χαίρετε, η πλατεία μας είναι ξανά στον αέρα μετά από μια μικρή πτώση που είχε για κάνα 10 λεπτό γιατί είχαμε πάρει τεχνικά προβλήματα, το είδεμε ότι είχε πέσει, όλα καλά, πάντως είμαστε κανονικά στον αέρα. Συνδεριζόμαστε στο πλättiaradio.alistndemyradio.com, ακούτε την εκπομπή Γερμανικά» και στο μικρόφωνο της πλατείας ο θα παταλάξετε Πάμε γρήγορα, γρήγορα να χαιρετήσουμε καθιερωμένα το γραφικό χωριό του Asterix και να μπούμε στη... στο κυρίως θέμα της Οι μεγάλες είχαν κατακτηθεί από τους δωματίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστικοί αρχηγοί όπως ο Β' Σέζεντ αναγκάστηκαν να καταφύσουν τα το όπλα τους στα πόδια του και 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή, όλη; όχι, γιατί μια περιοχή αντισπέκεται με τη χώρας των κατασκευή. μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδο. Σε <ΣΣΣΣ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Και εδώ το βιβλίο όπως καταλάβατε και την εβδομάδα την οποία μας πέρασε έχει γεννηθεί από το 2015 τουλάχιστον ένας έρωτας μεγάλος, ένας πολιτικός έρωτας μεγάλος, δεν ξέρουμε τι άλλες προεκτάσεις έχει πάρει. Και επειδή η πρώτη τύπωση είναι αυτή που μετράει, θα ακούσουμε τον Αλέξη να θυμάται που τότε ως μικρός αριστερός, τότε γνώρισε στην ήσυρα τον δεξιό πάνω και τότε τον θεωρούσε η μπουλή. Ε, ενώ τελικά αποδείχθηκε σύμφωνα πάντα με τον πρωθυπουργό μας ότι είναι μάγκας και αγαπηθήκανε. Ε, κατά τα άλλα θα δούμε για τι υπόλοιπε προσπάθειε που κάνει το ερωτευμένο αυτό ζευγάρι να δημιουργήσει μια παράλληλη σχέση με τον Ειλέα Κασιδιάρη και την παρέα του. Α ακούσουμε όμω τι στιγμέ γνωρισμία. Μην συγκινηθείτε πολύ, μην σα πιάσει μια ανακατοσούρα ή μια τάση για μετώ. Κλείστε το ραβόφωνο. Καλοί, θέλω να σα πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο και συγκινημένος που βρίσκομαι ξανά στην σειρο. Μετά από πολλά χρόνια είχα ξανάρθει στο νησί σα ω φοιτητή. Θυμάμαι τότε με μια σκηνή και sleeping bag. <laughs> Στην Παχιά <laughs> Και θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι Σε εκείνε τις διακοπές Δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος <laughs> Αλλά ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησα <laughs> Ήτανε στο πανηγύρι της Παναγίας Στον υποριό όμως, στην Κυρά ένα εξαιρετικά μου έχει μείνει στη μνήμη πολύ ζεστό, ανθρώπινο πανηγύριο που σχεδόν όλο τον νησί σε μια αυλή με καλούδια τα οποία είχαν φτιάξει από τα σπίτια, μοιράζανε κρέας και πατάτες θυμάμαι βραστές yeah. και θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος τότε εγώ λοιπόν ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένα πολιτευτή τη δεξιά, εγώ ήμουν από τότε από μικρός στο χώρο της αριστεράς είχα την αίσθηση ότι είναι ένας Μπούλης, ένα παιδί η πτώσει αυτό που λέμε μιας πλούσιας οικογένειας και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός όταν πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον μπάρο ήταν εξαιρετική Και το σχολείο, θα θυμάμαι τότε αυτό, στη γυναίκα μου, που ήμασταν από τότε μαζί. Και θέλω σήμερα να το θυμίσω, διότι πράγματι ο Πάνος είναι ένα άνθρωπο έξω καρδιά, και να είστε περήφανοι που είναι εδώ από τα νοικιά, από, από την Ήσυρο, είναι συντοπίτη σας και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, διότι έχουμε παρά τι διαφορέ μας, τις σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, έχουμε μια κοινή έγκνοια και μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Θέλουμε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, μετά από τόσα χρόνια και τόσες δυσκολίες, και ιδιαίτερα μετά τη χρώμη. past Δεν ξέρουμε τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι στην Ίσουρο, ξέρουμε πάντως τι έγινε στα κρατικά νησιά, τι έγινε στη Ρώ, ε, εκεί που η γνωστή μητέρα της Ρώ ε, κάλυπτε τους σαντάρτες και τους από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, ξέρουμε τι έγινε στα υπόλοιπα κρατικά νησιά που επισκέφθηκε ο Υπουργός Ενδρικής Άμυνας και αγαπημένος του Αλέξη Τσίπρα, πάνω μαζί με τους ΣΥΡΙΖΕΙΟΣ βουλευτές, μαζί με τον Κύριο Βίτσα, τον υφυπουργό του, που προέρχονται ποτέ και από τα αριστερά, ξέρουμε τι έγινε σε νησιά και αυτό που έγινε είναι το ξέπλυμα ακριβώς της Χρυσής Αυγής. Αυτή λιονταρισμοί του συντρόφου Καμένου, γιατί ο σύντροφος αυτό παρουσιάζεται με το τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στα κριτικά νησιά, δεν αποδεικνύουν παρά το ότι η κυβέρνηση αυτή. Μπορεί να ξεπλύνει μια χαρά του Ναζί στα πλαίσια αυτού του οποίου ονομάζουμε εθνικό κορμό. Το ότι πέραν από τον Ερντογάν και το όποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό και η δικιά μα ντόπια στι κοιτάξει έχει μια χαρά να κερδίσει από μια κρίση στο Αιγαίο και στο κάτω-κάτω να μην ξεχνάμε ότι ο λεγόμενο κόκκινο συναγερμό μια χαρά εξυπηρετεί τι όποιε εθνικέ συνενέσεις στον δυνάμεων του κεφαλαίου. Οι Νατοϊκοί Επιστάτε που ο πάνω σκαμένο κουβάλλησε στο Αιγαίο. Έχουν να κερδίσουν και αυτοί από την όξυνση τη κατάσταση, καθώς οι προστάτες μας, οι προστάτες τη Διαδηλαδική Συμμαχία, θα προχωρήσουν σε περαιτέρω γκριζάρισμα της Ελληνικής θάλασσας. Και να μην ξεχνάμε πως μιλάμε για το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν ξέρει ακόμα αν τα ελληνικά έμμιαλα λέγονται έμιαλα ή λέγονται καρντάκ. Όλοι παραπάνω, όπω καταλαβαίνετε, έχουν να κερδίσουν πολλά από τέτοιες κρίσει, είτε είναι οικονομικέ είτε είναι πολεμικέ. Οι λαοί και στι δύο όχθες του Αιγαίου έχουν μόνο να χάσουν. Άλλωστε ο σημερινός υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος Καμένος, ήταν εκείνος που κουνούσε στους εθαγενείς εχείς την επιταγή της Ισραηλινής Εταιρείας Πετρελαίων Μπελεκ για την, την εξόρεξη του ερεκτού πλούτου της χώρας μας. Κάκος κακοπρόερετος κα, μπορεί να σκεφτεί πως κάποιοι εκτελούν συνειδητά συμβόλαιο εξόδου της Ελλάδας. τον καμένον τον ξέραμε στο κάτω-κάτω, να δούμε και τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ, αυτούς τους άλλοτε αριστερούς, οι οποίοι δεν τρέπονται να κάνουν παρέα με τους χρυσταυλίτες στα κριτικά νησιά, δίνοντας έτσι υποτίθεται στην Τουρκία μια εικόνα εθνικής ισπήρωσης, εθνικής ισπήρωσης με ποιους, με τους Ναζί, δηλαδή εθνικής ισπήρωσης με αυτούς, οι οποίοι είναι δηλητηρικοί απόγονοι των δολοφόρων αυτής της πατρίδας, των Γερμανοτσολιάδων, των Νταγματασφαλιτών, αυτών των κουκουλοφόρων της κατοχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ Το μόνο που να πούμε για αυτό το κόμμα είναι πως γενικά όταν ένα κόμμα μπαίνει στη λογική της υποταγής ανεφόρων γρήγορα ή αργά θα έρθει και η ολοκληρωτική του αλωτρίωση. Με το δραπόμενο έτσι σε ένα αστικό μόρφωμα θα εξυπηρετήσει θέλει δεν θέλει τα συμφέροντα της αστικής τάξης και της ξένης (πολαισθητής), πολλές φορές όχι μόνο της ντόπιας ακόμα και όταν αυτή θέλει να ξεπλύνει τους Ναζί. Ο πάτος για τους Ειρηζαίους είναι ήδη εδώ. Και βέβαια, να το πούμε Και η Νέα Δημοκρατία υπήρξε η πρώτη διδάξα σας στο ξέπλυμα των Ναζί. Όχι επί Σαμαρά Μπαλτάκου, αλλά τώρα στο κάτω-κάτω οι φωτογραφίε της εβδομάδας αυτής που βγήκανε με τον κύριο Μιχαλολιάκο και τον κύριο Παναγιώταρο και την κυρία Αράπτη να χαμογελάνε με, ένα, με πρόφαση ένα φιλανθρωπικό βιβλίο που έβγαλε η κυρία Αράπτη, αλλά και οι παλιότερες φωτογραφίες με την κυρία Ντόρα Πακογιάννη να κάνει με τον Μιχαλολιάκο ή, ή με τον Παναγιώταρο είναι ενδεικτικές. Ούτε όμω η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η νέα δημοκρατία που πάντα έχει τα ακροδεξιά στοιχεία μέσα της, δεν έφτασε στο σημείο να ανάγει τους ναζί σε κάτι παραπάνω από πορτιέριδες, τραμπούκους της νύχτας και μπράβους. Ακόμα και όταν επί Μπαλτάκου έγινε εκείνη η προσπάθεια ανοχής και άτυπης υποστήριξης της κυβέρνησης Σαμαρά, με διάβλο τον Μπαλτάκο, δεν μπορεί αυτό να συγκριθεί με τη μετατροπή των ναζί σε εθνικό παράγοντα, στην εξωτερική πολιτική της χώρας, εθνικός παράγοντας ποιοι, αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πως είναι η σπορά των ετοιμένων του 45, αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Φίσα, νομίζοντας πως έτσι θα ξεπληθούν και θα μπορούν μετά να βγουν και να πούν ότι αυτό το 15% που τους ψήφισε, τους ψήφισε παρότι γνώριζε πως είναι δολοφόνοι. Και αυτές τις μέρες μόνο αυτοί γίνονται με, με, με την προσπάθεια ξεπλύματος Της ναζιστικής ακροδεξιάς Έτυχε να δω ξανά Εκείνο το βίντεο με τον Κασιδιάρη και την κανέλη Στον αντένα Ξέρετε εκεί που ο άντρας Κασιδιάρης Σηκώθηκε και πλάκωσε στο ξύλο μια γυναίκα ε, Μπροστά στην κάμερα Αυτό το βίντεο από τα όχι και τόσο παλιά βρέθηκε λοιπόν μπροστά μου και βλέποντάς το μετά από τόσα χρόνια με έπιασε ξανά το ίδιο και μην σα πω και χειρότερο σφίξιμο γιατί πλέον βλέπω αυτά τα ποσοστά να έχουν παγώσει παρά την ανάληψη ευθύνης των ολοφωνιών από την εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Σε ολόκληρο εκείνο τον τηλεοπτικό θίασο τότε ο πιο άντρας από όλους ήταν η γυναίκα η οποία δέχτηκε τη φασιστική βία. Ο σημερινό προστάτης του πολιτεύματος, ο πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν απλά μια γλάστρα. Και στο σημείο αυτό να πούμε πως δεν έχει μα. Όποιος δεν αισθάνεται ιδέα είναι φασίστας. Όποιος πάει να συμψηφίσει είναι φασίστας. Όποιος ακόμα τους ανέχεται ή τους ψηφίζει είναι φασίστας. Από εκείνους που πριν λίγο καιρό σκότωσαν ένα γέννητο παιδί στη Μούργη. Και σκεφτώ το φασισμό. Πατά στο λαιμό. Το φασισμό. Πατά στο λαιμό. Ο λαό μα οτιο θα σταθεί. Στου αγώνε θα τσακωθεί. Θα τσακιστούμε το φασισμό. Του συστήματος, Του φιωκέφτου. Ο λαός μας, μα οτιο θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος διοκεφρούρο. αλλά και τη δράσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προκαλέσει δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνη. Ο Νίκος Παρασκευόπουλο πρότεινε να αποποιητικοποιηθεί το κάψιμο της ελληνική σημαίας αλλά και να στηριχθεί η Χρυσή Αυγή αν κάνει βήματα προς τον εκδημοκρατισμό. Πολιτικός άλλο προκαλούν οι δηλώσεις του Νίκου Παρασκευόπουλου για την ελληνική σημαία και την Χρυσή Αυγή. Ο μέχρι πρότεινος Υπουργός Δικαιοσύνης τάχθηκε υπέρ της στήριξης της Χρυσής Αυγής στην περίπτωση εκδημοκρατισμού της. Η εικόνα αυτής της συνύπαρξης στο Καστελόριζο και στη Ρώσε πολλούς μας δεν άρεσε. Από την άλλη όμω πρέπει να αποφασίσουμε τι προτιμούμε. Μια προσπάθεια ένταξης τη Χρυσή Αυγή στο κλίμα τη Δημοκρατία ή τη διαρκή ρήξη. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να προηγηθεί η ουσία μια σύγκληση, δηλαδή ο εκδημοκρατισμό και να ακολουθήσουν οι εικόνε. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, δεν ξέρω τι εννοεί, δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Η δήλωση Παρασκευόπουλου για ένταξη Χρυσή Αυγή σε κλίμα Δημοκρατία είναι ντροπιαστική. Θα τον αποπέμψει κανεί ή θα συγχωρεθεί για να ψηφίσει τα επόμενα μέτρα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης προκάλεσε δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρέλη. Η μόνη απάντηση στους κυρίους Παρασκευόπουλους και όλο αυτό το σιδάφι το οποίο δεν τρέπεται να δηλώνει αυτό το οποίο δηλώνει και ταυτόχρονα να δηλώνει και αριστερό, εκδηλώντας κανονικά συμβόλαια εξόντως της αριστεράς, μιας παράδοξης η οποία έχει ζήσει βασανιστήρια, φυλακή, φυλακίσεις, εκτελέσεις και τώρα την ξεφτιλίζουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ότι οι ξεφύλακτες δεν έχει πάτο. Υποτάχθηκαν στους ξένους και εντόπιους δυνάστες και τώρα ξεπλέουν τους φασίστες με τρόπο που δεν έκανε ούτε η κυβέρνηση σαμαρά. Την ίδια στιγμή που Παρασκευόπουλοι, οι Βίτσε, οι Καμμένοι, ως κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, αλλιώς θα τους είχαν καρατομήσει όλους αυτούς, δεν τους κράταγε η Λεξ Τσίπρας, για να τους κρατήσεις είναι την κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, την ίδια στιγμή που ξεπλένουν τους Ναζί, την ίδια στιγμή οι Ναζί, τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής, κάνουν ολική επαναφορά επιστρέφοντας όπως βλέπουμε στις ναζιστικές και κυμπατζίδικες ρίζες που τόσο καιρό κάλυπταν και διεκδικώντας ταυτόχρονα τη θέση του στον ακροδεξιό πολιτικό χώρο, που πλέον έρχονται να διεκδικήσουν πολλοί μνηστέρε. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από την ομιλία του Φινερίσκου τους, του Μιχαλολιάκου, στο, επί του Προπολογισμού του 17 στη Βουλή. Όπου μόνο για τον Προπολογισμό, τελικά δεν μίλησε, αντίθετα έβγαλε ένα αντικομουνιστικό λογίδριο, έβγαλε όλο του το αντικομουνιστικό δηλητήριο, με μπόνικα αγκάθια γκυμπελικής προπαγάνδας, από εκείνου που αυτό έμαθε. Ο τύπος αυτός έμαθε, υπερετώντας τα ξένα και ντόπια σκοτεινά δίκτυα των μυστικών υπηρεσιών από την εποχή της επιχείρησης «κόκκινη προβία του ΝΑΤΟ και των μυστολογίων κατευθείαν από τις μυστικές υπηρεσίες της ΚΙΠ. Ενδεικτικά, ένα απόσπασμα από την ομιλία του για τον προπολογισμό λέει το εξής: Ο μόνος Πρωθυπουργός της Ευρώπης που πήγε στην Κούβα να τιμήσει τον ηγέτη ενός κράτους κομμουνιστικού αλλά ταυτόχρονα δημιώνονται και οι Ριζέοι και οι Αριστεροί υπέναν Το παραπάνω ότι κομμουνιστικό παραλίωρημα συμπληρώνεται και από ένα αντικάστρο προπαγανιστικό λογίδριο περί μαρξιστικής δικτατορίας που μόνο ένα βαφύ λαρή τη CIA θα μπορούσε να βγάλει και που θα, βγα... θα φέρει σε αμηχανία τους απανταχού φιλελέδες, γνήσιους και από αυτούς που μας βήκαν τώρα τελευταία στα πόξο-πόξο για την ταυτότητα των επιχειρημάτων τους με την Χρυσή Αυγή. Συνεχίζει ο φιρερίσκος ότι το, μόνο... το κόμμα που επαγγέλλεται τη δεξιά και δεν είναι δεξιά, δεν έθεσε πολιτικό ζήτημα για την επίσκεψη αυτή αναφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ ο Μιχαλολιάκος επάνταποθετείται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, στον πολιτικό χάρτη, και μάλιστα εμφανίζεται ως η αυθεντική δεξιά, σε αντίθετη κατεύθυνση από τη στρατηγική του ούτε δεξιά ούτε αριστερά των περασμένων ετών. Και το κάνει αυτό εκμεταλλευόμενος ακριβώς στον κοινό χώρο, Στον ακροδεξιό και σκληρά δεξιό χώρο, μετά την επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, όπως και τον ακροδεξιό άνεμο που πνέει στην Ευρώπη, το «πλε» αλλά και στις ΗΠΑ (μετά τις, τις τελευταίες αμερικανικές εκλογές). Εξού και οι προηγούμενες τοποθετήσεις αλλαγής θέσης του στο θέμα του νομίσματος, με τη Χρυσή Αυγή να τίθεται για πρώτη φορά υπέρ της εξόδου από το ευρώ, με τη συνταγή φυσικά του Σόμπλε. Στο ίδιο μήκο κύματο, ο Φιλερίσκο συνεχίζει ότι, και λέει: Δεν χάνει ευκαιρία ο εκάστοτε επικεφαλή τη Νέα Δημοκρατία να πει πω σέβεται και τιμά του αγώνε αριστερά, ε τότε γιατί ζητάει του ψήφου δεξιάς δεξιά, δεν έχω καταλάβει. Και συνεχίζει λέγοντα ότι ζούμε 42 χρόνια ιδεολογική και πολιτική επιβολή τη αριστερά. Και οι μόνοι που έχουν μείνει ω φωνή αντίσταση, λέει, απέναντι στη μαρξιστική τυραννία, είμαστε εμείς οι εθνικιστέ Χρυσή Αυγή. Βέβαια στις παρακάτω εξηγήσεις να πούμε για τους λόγους που οδήγησαν τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση σε αυτή την ολική επαναφορά στην ακροδεξιά δεν μπορεί δεν παρά να προσθεθεί άλλη μία. Και αυτή είναι η προσπάθεια μέσω αυτού του ρεφορμιστικού και πεταγμένου ΣΥΡΙΖΑ να χτυπηθεί το υπαρκτό ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και να ανοσοποιηθούν τα αντικομουνιστικά εμφυλιακά κατάλληπα ώστε να τσακίσουν το λαϊκό κίνημα και να περάσουν ανενόχλητοι τα νέα μέτρα τους. Τα παραπάνω όταν οι φασίστες αυτοί ξεπλένονται κανονικά ως μέρος ενός κάποιου εθνικού κορμού από το Υπουργείο Άμυνας παίρνοντας μέρος στις παλικαριές του Πάνου Καμένου στα κριτικά νησιά με τη συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη βλέπουμε τον αριστερό του πάτο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE manga σεισμός δεν έρχεται από μέρος πουλούζεται στον ήλιο και στα χέρια το χουράζαμένο βήμα του το ξέρω και την περισχάνει ό,τι μας την ξέρει Μα πάλι θε να κολώσεις σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου Πάμε και στους φίλους και συναγωνιστές και δεν είναι και καθόλου άσχετο, άσχετη παρέμβαση το κάνουμε τώρα, στους φίλους και συναγωνιστές στην Ελεύθερη Earth Στη μόνη συχνότητα η οποία σε δύσκολους καιρούς πραγματικά αποτέλεσε την πρώτη πραγματικά δημόσια συχνότητα, την πρώτη φωνή της κοινωνίας των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων εναντίον τη τυραννίας των μνημονίων και που συνεχίζει ε, ακόμα να εκπέμπει ε, Προβάλλοντα ακριβώ αυτά τα αντιπροτάγματα απέναντι στην κυρία ιδεολογία που πάνε να μα περάσουν σε αυτήν την κανονικότητα των μνημονίων, την οποία θα πούμε και στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια τη εκπομπή τη κ. Ματσέου, πε τα όλα, και ενώ ο δημοσιογράφο Φιλιππάκη κάλυπτε την εισβολή τη Χρήση Αυγή στην Ισία, έγινε ένα ανώνυμα τηλεφώνημα το οποίο καλούσε του παραγωγού εκπομπή να μην κάνουν λόγο για κινητοποίηση εισβολή τη Χρήση Αυγή στην Ισία, αλλά για κάθοδόλε κινητορεί. Ε, ακολούθησε τηλεφώνημα για βόμβα στην Εθνέδρο Συντακτών και στη Ζούγκλα ε, Ότι μπήκε βόμβα στο στούντιο, γενικά στα γραφέ της Ποσπέρτ Εδώ ο κύριος Παρασκευόπουλος ο οποίος έκανε λόγο για προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Χρυσή Αυγής Μπορεί να κάνει τις ε, οποιασδήποτε συνδέσεις. Ξέρετε, όταν ξεφτιλίζεις ως δικαστικός, ως υπουργός και ως άνθρωπος τελικά, γλύφονται τους φασίστες, ε, και είναι, πολλές φορές μπορούν να παίξουν και δύσκολες, και εκείνοι έχουν να κερδίσουν. Εκδημοκρατισμό χρειάζεται το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που αποκλείει καταδιώκε τη Χρυσή Αυγή με τον πιο άθλαιο και παράνομο τρόπο, απαντάει στον Παρασκευόπουλο η Ναζιστική Συμμορία. Και επίσης τον καλεί να θεσπιστεί ιδιώνυμο αδίκημα και να φυλακίζεται πάρα αυτά, όποιος αλήτης είναι η ορολογία της Χρυσής Αυγής αυτής, αυτή, όπως αλήτης καίει την ελληνική σημαία. Κατά τα άλλα, η επιχείρηση, αυτό το οποίο έγινε στην Ερτόπεν, δεν είναι τίποτα άλλο από μια επιχείρηση τρομοκράτησης του ηθικού των ελεύθερων αγωνιζόμενων πολιτών. Εκεί ακριβώς από κράτος και παρακράτος συναντιούνται, θέλοντας να σβήσουν τη μοναδική δημόσια συχνότητα που είναι πραγματικά στην υπηρεσία της μαχόμενης κοινωνίας. Συναγωνιστές ο πολεμός μας συνεχίζεται μέχρι τις τελικές, την τελική νίκη, ψηλά τις καρδιές. Για να πούμε τελικά αυτό το που έγραφε ο Μπρέχτ, ότι ο φασισμός δεν είναι παρά καπιταλισμός. Ε, ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση στην οποία μπήκε τώρα ο καπιταλισμός, έγραφε ο και έτσι είναι κάτι το καινούριο και παλιό μαζί. Ο καπιταλισμός στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια μονάχα σαν φασισμός. Και ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ομοίη και καταπληστική του μορφή. Σαν ο πιο φρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Όσον αφορά την θεματολογία τη εκδήλωση τη ΕΣΥΑ την οποία πήγαν οι φασίστε να μπαχαλέψουνε και μπαχαλέψανε και του διοργανωτέ τη, πολλά μπορεί να πει κανείς, και σίγουρα η ΕΣΥΑ θα πρέπει να δώσει εξηγήσει για ποιο λόγο δίνει την αίθουσά τη, για ποιο λόγο λοιπόν το συνδικαλιστικό των δημοσιογράφων δίνει τα γραφεία του, ούτω ώστε να κάνουν εκδηλώσει υποτίθεται υπέρ των μεταναστών και των προσφύγων άνθρωποι οι οποίοι. Πρακτοράκια για την ακρίβεια Το οποίο κάνουν λόγο για τουρκική μειονότητα Στη Θράκη Ή για Μακεδονία πάνω Ονομάζοντας τα Σκόπια Μακεδονία ε, Δηλαδή για ποιο λόγο δίνει Τα γραφεία της στους ανθρώπους Οι οποίοι θα αρθρώσουν λόγο Λόγο υπέρ του Και τουρκικού εθνικισμού Του Ερντογάν Σίγουρα οι η... Θα πρέπει κάποια στιγμή να απολογηθεί γι' αυτό Τώρα που τουλάχιστον όλοι εμείς Από τη δικά μας πλευρά Καταδικάσαμε την επίθεση εναντίον της Γιατί ξέρετε Ο δολοφόνος παραμένει δολοφόνος Και είναι δολοφόνος Ακόμα και όταν αυτός τον οποίο τραμπουκίζει, μπαχαλεύει η τελικά σκοτώνει είναι ένα πρακτοράκι και εχθρός μας δεν, δεν, τα χέρ, δεν πάβουν τα χέρια του να είναι βαμμένα στο αίμα και οποιαδήποτε προσπάθεια εξοραισμού του δολοφόνου Ως δίθεν υγιή πολιτική παρέμβαση – δηλαδή με τη λογική του ότι κι ας είναι δολοφόνος, η παρέμβαση του ήταν σωστή – δεν είναι παρά ένα ξέπλυμα στο δολοφόνο. Ξέρετε τα πρακτοράκια αυτά, είτε είναι του Ερντογάν, είτε είναι του Σκοπίων πάνω, είτε είναι του Σόρος, καλύτερα να τα τσακίσει το λαϊκό κίνημα και να μην αφήνουμε τον κενό χώρο σε άλλα πρακτοράκια, αυτό το οποίο μισθοδοτούντουσαν από τις μυστικές υπηρεσίες και την ΚΥΠ, Τα προηγούμενα χρόνια και μπορεί και ακόμα. Γιατί ξέρετε, δεν έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ πρακτώρων, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί πράκτορε, δεν υπάρχουν καλοί και πατζίδε και κακοί πράκτορες των Σκοπίων και τη Τουρκία. Ο πράκτορα είναι πράκτορα. Τι να μιλάμε για του δικού μα πράκτορες, του οποίου έφερε στη χώρα η CIA, οι μυστικέ υπηρεσίε τη Αμερική. Εμεί απαντάμε στον φασισμό με αυτό το τραγούδι το social waste και είναι όλου του κόσμου τα λιμάνια. Ακριβώ γιατί εμεί. Κατανοούμε το καθήκον μας για την απελευθέρωση αυτού του τόπου, το πατριωτικό μας καθήκον, ως τίποτα άλλο παρά ένα βήμα για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας ολόκληρες. Φεωρούμε δηλαδή την πατρίδα μας το κομμάτι γης, το οποίο μας έλαχει να ζήσουμε και να μεγαλώσουμε, ως ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, το οποίο πρέπει να απελευθερώσουμε. Ακούτε social waste όλου του κόσμου τα το Αλλημάνια.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 Και θα ρωτάω το καιρό από σπερίτι mm. που είναι κρυμμένο κι ο Τούνο για το βάστρο κι στερα του Νότου Λιβικό κι αφού ζητήσω με τον Τικρασού την άδεια από πλοίο φάντασμα παλιό πειρατικό mm. Θα φτάσω μέχρι την πλανέτρα Αλεξάνδρεια και από εκεί και με ταχύτητα φωτός Προσπέπεται mm. το από τον αρχαίο χαμένο φάρμα Βάλλοντα φάρο. πάρωμα μια κάποια γυναικός mm. Για το λιμάνι τη Μαρστία να σαλπάρω Μα ποιο σαμπάνια γαλλική κρασί και βίρα Θα πέφτω απλώνει, θα δραπετεύσω από τη κοσμοπλημήρα, θα ζωτασπούρει Καταλονία, Βαρκελώνη. Σαν τζορντί για ράπλα και παρσελόντα θα κινήσω. Και με σημαία κίτρινη και θορύβη, στο μοντζούι και στο κάπνο, θα προσκυνήσω. Από το πελαγό το παλαιάρι κόμμα, σαμαρβερήνο, στυρά τη σαββασταν γέρι. Κι το στενό του γυρραζάρε ερωτικό. Φαντοφλιμένο Λισαβόνα θα με φέρει. Με το αγέρι στο μακρέμπ θα ταξιδέψω. Αραβική φωτιά και βέρμε ωνο αίμα. Στην καζαμπλάνκα μια βραδιά θα αλυντέψω και στην κασπάμαντα θα ψάξω την πατέμα. Τον τρανδύ που θα διασχίσω τα νερά, θα χαιρετήσω τη στεριά στο Καποβέρντε και στο λιμάνι που συχνά ζει αριστερά. Θα ρίξω άγειρα για λίγο πρώτα, λέγκρε. Καλά ζω, κίτρινα θα βάψω τα πανιά. Θα και η δυνατά στο σπαρματσέτο. Μουένο Άιρε, πολύ και σε σε Και Θα ψώσω το ποτήρι. Κοιτάμε, ενό Ολλανδού παλεύει. με τα κύματα. Απόψα τη Ελπίδα του Αντρωτήρη. Μα προσμένουν στο μαλλί, στο μογγαντή σου. Αφού άνετε πέρα, ίσω ανήκουν πολύ. του μαύρου, μαύρου μαύρ, τη φυλή. Και όλοι μαζί, μετά στο κούρμα, και όταν φτάσουμε εκεί, να γλιτώσουμε τη χούντα την Ατσάσου πορτοκαλί, στην Να τραβήξουμε για Πακιστάν, κινδύα. Να Του ινδικού του σκύλους Απ' το κολό μου περνώντα τον Άκελ Χάρμπορ Σινιάλο. Στην αισθοντίδα θα πούμε το δίχως άλλο. Θα μας πεισα η και στη σιγά μην μα Κόρτο Μαλπέζε, βαλά τη αλμυρή αλλάζει. Απ' τι σελίδε του ποβράζανε σαν να έχουμε Σαν τι χείλε και μια το στο τέλο αργεί. Για αφού περάσουν οι ώρε, τυφώνε, θύελε και πόρε. Βλωρή θα βάλουμε για... χώρε. γωνιά του θα Καράδι μεγάλο Κι όταν ελεύθερο Τον εαυτό μου αφήσω Με Ποσειδώνα για η Νικόλα Θα τα βάλω Κι όλο του κόσμου Τα λιμάνια Θα γυρίσω. για να πάρουμε μια εικόνα τι γίνεται στις χώρες εκείνες τις οποίες το σκοτάδι του φασισμού κατάφερε και επιβλήθηκε μπας και τα έχουν ξεχάσει οι στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ξεχάσει τι κάνει ο φασισμός να του δίνει αέρα και τι κάνει να του δίνει χώρο να αναπνεύσει. Ε, σας διαβάζω από, το, από τους φίλους του infotruth.org για την καμπάνια ένα σχολείο για τον Ντομπάς Μιλάμε για τον Ντομπάς της Ουκρανίας Μιλάμε για τη χώρα την οποία, στην οποία έγινε ένα πρωτοκαλύπραξη κόπημα, μια ανατροπή της κυβέρνησης και μια επιβολή του φασισμού και αποδεικνύοντας ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε πριν, αυτό το οποίο έλεγε τότε το Μπρεκτ, ότι ο φασισμός δεν είναι παρά καπιταλισμός, ο πιο μορφέ. Γιατί μαζί με τους Ναζί στην Ουκρανία ήρθαν και το ΔΝΤ και οι Παγκούς Τράπεζα και τα Μνημόνια. Εκεί, στην Ουκρανία, ο καπιταλισμός χρειά Διαβάζω λοιπόν από το infotru.org για την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά για ένα σχολείο στο Dombas. Το Dombas ξέρετε είναι μια πόλη που ελέγχεται από του Αντάρτε τους... τη Ουκρανία και είχε από το καθεστώ του Κιέβου. μια πόλη με πολλού Έλληνε, μια πόλη στην οποία μην ξεχνάμε ότι ο Δησό είναι η πατρίδα τη φιλική εταιρεία και ότι η ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία είναι πραγματικά πολυκληθεί. Διαβάζουμε. Ε, στην περιοχή του Ντομπάζ, Ανατολική Ουκρανία, διεξάγεται εδώ και δύο χρόνια ένα πόλεμο άγνωστο και αποσιοποιημένο, από τα κυρίαρχα μέσα μαζική ενημέρωση, με χιλιάδε νεκρού και πάνω από 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγε. Μετά το πραξικόπημα του Μαϊντάν, το 14, το καθεστώ του Κιέβου, ευρυδιακό καθεστώ νεοφιλελευθερισμού και νεοναζισμού, εξαπέλυσε στην Ουκρανία ένα κύμα φασιστική τρομοκρατία. Σαν απάντηση, στα ανατολικά τη χώρα συγκροτήθηκαν αντιφασιστικέ λαϊκέ πολιτοφυλακέ. Μετά από δύο χρόνια, οι πολιτοφυλακές αυτές έχουν απελευθερώσει τις περιοχές Ντο του και όπου έχουν συγκροτηθεί και οι ομότιμες αυτόνομες λαϊκές δημοκρατίες. Στην περιοχή αυτή ζουν πάνω από 100.000 Έλληνες, με μακραίωνε παρουσία στην περιοχή, όπου πλειοψηφικά στηρίζουν και συμμετέχουν ενεργά οι πολιτοφυλακές. Το ελληνικό κράτος έχει κυριαρχικά εγκαταλείψει τους πληθυσμούς αυτούς σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, διπλωματικό, εκπαιδευτικό. Η αντιφασιστική ομάδα ελεγγύης Save Donbass Greece σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ντοστογεύσκη και τον χώρο 2510 έχουν ξεκινήσει μια καμπάνια ελεγγύης για τη δημιουργία σχολείου στον Donbass. Στις αρχές Δεκέμβρη άρχισε η λειτουργία του ελληνικού σχολείου που χρηματοδοτείται από την καμπάνια Ένα σχολείο για τον Donbass. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο που απευθύνεται σε φοιτητές από όλες τις εθνότητες που ζουν στην περιοχή, πάνω από 90 εθνότητες. Η καμπάνια ένα σχολείο Ντομπάς φιλοξενείται στο χώρο 2510 θυμιστο 52 στο Εξάρχεια και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν με κάθε μέσο οικονομικά, έστω και η ελάχιστη συνεισφορά αποτελεί σημαντική ενίσχυση στο επίπεδο της επικοινωνίας επίσης, της δημοσιοποίησης και στο επίπεδο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν και διαδικτυακά μαθήματα μέσω Skype. Το πιο σημαντικό όμως είναι η επαφή, η επικοινωνία. Το πιο σημαντικό εδώ τους πληθυσμούς, ιδιαίτερα έφηβος και νεολαία, που ζει μέσα στην εμπόλεμη ζώνη. Ενισχύστε την καμπάνια ένα σχολό του Ντομπάς. Στείλτε μήνυμα ελληνικής και ελπίδας στον αντιφασιστικό αγώνα των λαών της Ανατολικής Ουκρανίας, του Ντομπάς. Αριθμός λογαριασμού 146 κάθετος 0011 67 Παύλα 36 Άιμπαν gr 01, 10 14 6000 00 14 60 01 16 73 6 En als ik een gevoel μια άσχημη γεύση για το τι κάνει ο λαζισμός ακόμα στις χώρες στις οποίες κυριαρχεί με τη βοήθεια βέβαια τη ντόπια και της αστικής και πάντα των ξένων προστατών των χωρών, των Ιμπεραλιστών ας δούμε τι έκανε ο φασισμός στη δικιά μας πατρίδα, σαν αυτές τις μέρες, την περίοδο της κατοχής το λοκαύτωμα των καλαβρίτων. και πάνω ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα για να πάρουμε μια ιδέα Ας διαβάσουμε για να καταλάβουμε ποιους ξεπλένει η σημερινή κυβέρνηση. Διαβάζουμε λοιπόν από τη διακήρυξη ιδεολογικών αρχών της Χρυσής Αυγής, κεφάλαιο 2, παράγραφος 1, με τίτλο «Ο Εθνικοσοσιαλισμός, υπερασπιστής των αρχών του πολιτισμού». λένε οι φασίστες, «Είμαστε η γη εκείνον που τότε ιτήθηκαν». Είμαστε η γη των ηρώων που τότε αγωνίστηκαν και έπεσαν για την τιμή και τον πολιτισμό, και είμαστε εμεί εκείνοι που θα σηματοδοτήσουμε τη θυσία του. Μα δίδαξαν οι νικητές πως εκείνο τον πόλεμο, οι δυνάμει ελευθερία και τη δημοκρατία, που φυσικά εκπροσωπούσαν, ε, οι σύμμαχοι με την ετερόκλητη του σύνθεση, αντιμετώπισαν την επίθεση των δυνάμεων τη ομιλία και τυραννία, εισαγωγικά, που αντιπροσώπευε ο εθνικό σοσιαλισμό. Έτσι ανέθρεψαν τι μεταπολεμικέ γενιέ με ένα πλοϊκό, βολικό και, και το ψεύδο. Ανάμεσα σε αυτέ τι φωτεινέ παρουσίε, ξεχωρίζουν όσοι είχαν την τιμή να υπερασπιστούν τον πολιτισμό μα, πολεμώντα εναντίον των εξωτερικών εισβολέων ή εσωτερικών υπονομευτών σε κρίσιμε στιγμέ κοσμοστολικών ανακατατάξεων. Από του ομερικού χρόνου, λένε, μέχρι του χρόνου κλασική αρχαιότητας και τον Μέγχαλ Αλέξανδρο, εδώ έχει έναν αχταρμά μεγάλο. Ε, η αλυσίδα των υπέροχων αυτών ηρωών υπερασπίζεται, υπερασπιστών του πολιτισμού, φτάνει μέχρι τι μέρε μα και ο τελευταίο σύγχρονος, ισόφεος, δημιουργός, καταβγάζει το πολιτιστικό μας θεραίωμα. Ο υπέροχος υπερασπιστής των ακατάληπτων αξιών της φυλής μας, ο θεμελιωτής, ενσαρκωτής και πρωτοπόρος ήρωας του εθνικού εθνικοσοσιαλισμού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού Αδόλφος Χίτλερ. Υπογραφή Νίκος Μιχαλολιάκος. Τα στρατεύματα ξεκίνησαν από την Τρίπολη το Αίγιο και την Πάτρα ακολούθησαν ακτινοτή πορεία σύμφωνα με τους γερμανικούς χάρτες με κατεύθυνση την επαρχία καλαβρίτων και τελική κατάληξη τα καλαβρίτα Από τις 7 Δεκεμβρίου Τα πεζοπόλα τμήματα χτένισαν στο πέρασμά τους όλα τα χωριά και σκόρπισαν τη φωτιά και το θάνατο. Η Κάτω Βλασιά, ο Κάλανος, το Μάνεση, το σαλαδί, η Βησιοκά, το Συρμπάνι, η Ρογή, η Κερπινή, η Άνω και Κάτω Ζαχλωρού, η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, το Σούβαρδο, και το Βραχνί γνώρισαν την αγριότητα των Γερμανών. Η τελική κατάληξη ήταν στις 13 Δεκεμβρίου του 1943, στα Καλαύρυτα. Εκεί ολοκλήρωσαν την επιχείρηση. Περπόλησαν και κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την πόλη, λαϊλάτησαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε, και εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό από 14 ετών και πάνω στη θέση Ράχη του Καπή. Το ολοκάστομα των Καλαβρίτων συγκίνησε και συνένωσε τους Έλληνες. Δυνάμωσε τον αγώνα τους κατά του κατακτητή, όπως ο ίδιος ο τότε γενικό στρατιωτικό Διοικητής των Γερμανών στην Ελλάδα ομολόγησε. Στον τόπο τη ο Λευκός Σταυρός και η πετρωμένη Μάνα, αιώνια σύμβολα του μαρτυρίου, Εξακολουθούν να στέλνουν μηνύματα ειρήνη. Του παππούτου στο Τάλκα του 45 Απρίλη. Κι ο αδελφό με λίγο μωρέ. Μο, τι μου κάνε ω τα με τον κοκκίνο στρατό. το περιεχό στο κεφάλι, το δρε στο λαιμό. Τζαμπα.